Είναι δύσκολο να κάθεστε όρθιοι, κάποιοι, και τόση ώρα και κουρασμένοι. Γι' αυτό είναι καλό να μοιραζόμαστε κάποιε θέσει. Να μην είναι πάντα όλοι την ώρα κάποιοι όρθιοι. Κάπνι γύρισα από την εδώ. <laughs> λοιπόν. Θα ασχοληθούμε με την παραβολή του ασώτου του μα Με αυτή την παραβολή όσο και να ασχοληθείς ποτέ δεν τελειώνει Και κάθε φορά να καλύπτεις και κάτι καινούριο. Και κάθε λέξη δεν πάει χαμένη όπως φυσικά και σε όλη τη γραφή Κάθε λέξη δεν είναι τυχαία και κάτι θέλει να υποδηλώσει Πολύ σημαντικό Σε αυτή την παραβολή δηλώνεται η μετάνοια ως κίνηση επιστροφής. Η μετάνια δεν είναι μια στατική κατάσταση όπου ο άνθρωπος εξωτερικεύει την εσωτερική του κατάσταση και αναπτύσσει ένα διάλογο με τον εαυτόν του ή με την κατάστασή του η μετάνοια δεν είναι μία αντιπαράθεση του εαυτού μας με κάποιες εντολές και με κάποιους νόμους μετάνια είναι η κίνηση προς τον Θεό. Είναι η επιστροφή προς τον Θεό. Βλέπουμε στην παραβολή ότι επιστρέφει ο Υιός από τη μακρινή χώρα ο Άσωτος, και λέει ο πατήρα αυτού έτη μακρά ενώ ακόμα βρισκόταν μακριά δραμών έτρεξε για να Τον καταφυλίσει, να Τον ασπαστεί και να Τον δεχθεί, να Τον εναγκαλιστεί. Η κίνηση λοιπόν αυτή του Πατέρα, έτοιμα πέχοντος. τι σημαίνει, αφορμή να δει ο Θεός από μας στοιχείο καλής διαθέσεως ή μετανοίας, το εκμεταλλεύεται. Δεν μπορεί όμως ο Θεός να το κάνει να πάμε να αρθεί στη μακρινή χώρα εάν εμεί δεν θελήσουμε, δεν θέλει να καταργήσει την ελευθερία μας. Άρα μια παρέμβαση του Πατέρα όταν η ψυχή δεν είναι έτοιμη, δεν είναι δεκτική, δεν είναι αποφασισμένη, δεν έχει ίχνος διαθέσιος, είναι καταστροφική για την ψυχή. Επομένως, ο πατήρ παρακολουθεί. Από τη στιγμή που υπάρξει στοιχείο, διάθεση, ίχνος μετανία το εκμεταλλεύεται. Το αξιοποιεί. Αυτό σημαίνει έτοιμα κραπέχοντος. Ενώ ακόμα δεν ήταν πλησίων αλλά υπήρχε η διάθεση. Υπήρχε η στροφή, κάνει την κίνηση όχι αργά, τάχιστα ο πατήρ. Να μην χαθεί ευκαιρία. Να μην κρυώσει η ψυχή. Είναι σημαντικό να βρίσκεται πάντοτε ο σωστός χρόνος σε οποιοδήποτε λόγο και σε οποιαδήποτε στάση. Έτοιμα κράπεχοντος. <coughs> Τι κάνει ο πατέρας, κινείται, κάνει κίνηση προς τον ιό. Τι κάνει ο ιός, κίνηση προς τον πατέρα. Έχουμε δύο κινήσεις, τότε έχουμε συγκίνηση. Όταν δεν υπάρχει κίνηση δύο, δεν υπάρχει συγκίνηση. Για αυτό τον λόγο δεν μπορεί να υπάρχει καρδιά, ευαισθησία, συνέστημα, αν θέλετε, αλλίωση αν ο άνθρωπο είναι κλεισμένο ει τον εαυτό του. Δεν μπορεί να συγκινηθεί. Και τα δάκρυά του ακόμα δεν είναι δάκρυα συγκινήσεως Είναι ενό τραυματισμένου εγωισμού Μιας έκφραση αποτυχίας Στον Περσβήτριο τι γίνεται Δεν υπάρχει συγκίνηση γιατί Είχε μία κίνηση μόνο προς τον εαυτό του Προς την αρετή του Προς την εργασία του Προς τη δικαιοσύνη του Δεν μπορούσε να κάνει κίνηση προ τον πατέρα Δεν ήθελε Δεν τον αναγνώριζε ω πατέρα του Αλλά πατέρα του αδελφού του Οπόμενος δεν μπορούσε να υπάρχει συγκίνηση. Γι' αυτό τον λόγο όταν κανείς διαρωτάται γιατί δεν κατανίσουμε. Γιατί δεν συγκινούμε. Είναι γιατί δεν κάνουμε κίνηση προς τον Θεό. Είναι μια διπλή κίνηση. Κάνει ο Θεός προς εμάς και εμείς προς Αυτόν. Αλλά και σε κάθε σχέση μπορεί να διακρίνουμε τον ψυχρόν άνθρωπο, τον στεγνόν άνθρωπο, τον ξηρόν άνθρωπο, τον σκληρό καρδό από αυτόν. Ότι όλες του οι είναι μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό του. Ακόμη και η φιλανθρωπία μας δεν είναι κίνηση προς τον άλλον άνθρωπο. Μπορεί να είναι μια κίνηση του εαυτού μας για να αποδείξω κάτι στον εαυτό μου ή ψυχαναγκαστικά τηρώ κάτι που οφείλω να κάνω. Δεν είναι κίνηση προς τον άλλον. Η φιλανθρωπία μου είναι μια σχέση με τον άλλον. Δεν βρίσκω έναν στον έναν ταλαιπωρημένο και τον εξυπηρετώ και άρα κάνω αγάπη. Δεν είναι σχέση πάντα αυτό, είναι μια διάθεση για κάτι τέτοιο. Όμως για να είναι πραγματική σχέση δεν το κάνω αγκαρία, δεν το κάνω για να πάω στον παράδεισο, δεν το κάνω γιατί οφείλω να το κάνω, δεν κάνω για να γεμίσω τον χρόνο μου, το κάνω ω έκφραση. Αγαπητικής διαθέσεως προς τον άλλο, το κάνω ως, μια, ως, ως ένα άνοιγμα προς τον άλλο άνθρωπο και είναι πραγματική κίνηση προς τον άλλο. Δεν χρησιμοποιώ τον άλλο ως μια αφορμή να αποδείξω κάτι ή να εκπληρώσω το άθλημα έστω της φιλανθρωπίας. Το άθλημα της φιλανθρωπίας δεν είναι η προσφορά κάποιων πραγμάτων φιλανθρωπιας δεν ειναι κάποιων συναισθημάτων προς τον άλλον, αλλά είναι η ενότητα με τον άλλο. Είναι, η, δια, είναι η, η ενεργοποίηση μιας διαδικασίας σχέσεως με τον άλλον που εκφράζεται με ένα άνοιγμα, ένα, μια κίνησή μου προς τον άλλον. Να δούμε λοιπόν μερικά στοιχεία από αυτήν την παραβολή τα οποία θα μας είναι ίσως βοηθητικά και θα τα πάρουμε σκόρπια όπως έρθω. Καταρχήν βλέπουμε στην παραβολή ότι υπάρχει απομάκρυση από τον πατέρα που είναι υγιέστερη στάση πιο αληθινή και πιο σωτήρια από την παραμονή στον πατρικό νίκο, που είναι μεγαλύτερη απώλεια και κατά τον Άγιο Χρυσόστομο υπάρχει ναυάγιον που συμβαίνει στο λιμάνι και αυτό είναι χειρότερο ήταν ο πρεσβύτερος ο ιός μέσα στην οικία του Πατρός, αλλά ήταν πραγματικά μακριά από τον Πατέρα. Κι ήταν ο άλλος μακριά από τον Πατέρα αλλά είχε τις προϋποθέσεις επιστροφής και ήταν πιο κοντά προς τον Πατέρα. Έτσι από αυτό να καταλάβουμε πως δεν μπορούμε να κρίνουμε τα πράγματα σύμφωνα με αυτό που φαίνεται αλλά σύμφωνα με αυτό που πραγματικά είναι και το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Στην πατερική γλώσσα υπάρχει ο όρος διάκριση, διάκριση να διακρίνουμε δηλαδή, να υπάρχει ο φωτισμός του Θεού να να αποκωδικοποιείται το πραγματικό πνεύμα της πραξιός μας, της ζωής μας, της δρασίας μας που δεν είναι πάντα αυτό που φαίνεται αλλά αυτό που κρύβεται το κίνητρο, η ουσία, ο λόγος της πράξεώς μας άρα διάκριση είναι να διακρίνουμε πότε πραγματικά είμαστε στο λιμάνι και πότε στο ναυάγιο κατά την κοσμική αντίληψη που τα πράγματα τα βλέπει με μία μαθηματική λογική ο πρεσβύτρος ο Υιός είναι κοντά στον Θεών και είναι σε και ο είναι μακριά και χαμένος για την πνευματική όμως αντίληψη που κριτήριο είναι η αλήθεια και η ζωή βλέπουμε να υπάρχει ναυάγιο μεγαλύτερο μέσα στο λιμάνι. Και να υπάρχει ε, η κατάσταση της ενώ βρίσκεται κανείς μέσα στην εκκλησία και είναι χειρότερη. Και η ασωτία αυτή είναι αυτό που ονομάζεται αυτοδικαίωση. Που φαινομενικά κανείς Κάνει κίνηση προς τον Θεό αλλά στην ουσία όλη τη θρησκευτική ζωή είναι κίνηση γύρω από τον εαυτό του. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Όπως υπάρχει επιστροφή που είναι πραγματική επιστροφή μπορεί να υπάρξει και επιστροφή που είναι με μεγαλύτερη απομάκρυση από το σπίτι να επέστρεψε ο άσοτος και πραγματικά επέστρεψε. υπάρχει όμως και επιστροφή που είναι μεγαλύτερη περιπλάνηση για απομάκρυση πότε όταν δεν είναι επιστροφή πραγματικής βετανίας και συντριβής αλλά είναι μια επιστροφή του ανθρώπου με τα δικά του δεδομένα με τη δική του δολογή που δεν θέλει να θίξει με τίποτα και επειδή αισθάνθηκε μια χρεοκόπηση Επιστρέφει στον πατρικό οίκον, στο σπίτι, αλλά με, τη, με το δικό του όρο, με τη δική του λογική, την πεπτοκίαν λογική, την σαρκίνη λογική. Που δεν μπορεί να αφήσει ο άνθρωπος στου δεδερματίνους χειτώνες της ατομικής του λογικής. Να το δούμε πώς μπορεί να υποθεί αυτό πρακτικά. Πώς μπορούσε να επιστρέψει ο ιός και να μην ήταν πραγματική επιστροφή. φράψαμε ένα κειμενάκι. Λοιπόν, πατέρα, μπορούσε να πει, γυρίζω να τα συζητήσουμε. Να δούμε τα πράγματα ψύχρημα. <κυρίζω> Αρχίζει ο άνθρωπος να βάζει μια λογική, ε. Εντάξει, ρε παιδάκι μου. Δεν, όταν δεν τολμά ο άνθρωπος να πει, ήμαρτον. Και κατασκευάζει διάφορα κουτάκια μέσα του. Γιατί τα κατασκευάζει ο άνθρωπος. Γιατί δεν εμπιστεύεται την αγάπη του Δεν αισθάνει το Θεό είναι πατέρα. Και δεν αισθάνεται ότι ο Θεός είναι ικανός να κάνει όλο το έργο της σωτηρίας και πρέπει να προσφέρει και ο άνθρωπος κάτι. Το μεγαλύτερο σκάδαλο στον άνθρωπο είναι ποιο να του πεις ότι το έγκλημα που έκανε είναι συγχωρημένο. Δεν το αντέχει ο άνθρωπος. Μάθαμε με τη λογική της αυτοδικαίωση. και εγώ τι πρέπει να προσφέρω, δεν πρέπει να προσφέρω και εγώ κάτι. Δεν πρέπει να ανταποδώσω. Δεν πρέπει να ξεπληρώσω κάτι. Είναι εγωιστικό αυτό. Είναι η λογική του Πρεσβυτέρου Ιού, που δεν θέλει δωρεάν να σωθεί, δεν το αντέχει, είναι σκάνδαλο αυτό για τον άνθρωπο. Και αυτό δείχνει τι υπάρχει μέσα μας, πώς είμαστε μεγαλωμένοι, από τι ήθος είμαστε φτιαγμένοι, πώς καλλιεργήσαμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό άνθρωπος να αισθάνεται ότι ο Θεός είναι πατέρας. Και αρχίζει τότε να βάζει, επειδή ο άνθρωπος δεν τολμα να πει Ήμαρτον, είμαι χαμένος Τι λέει ο νεότερος Υιός όταν ήλθενισε αυτόν; Θα πάω στον πατέρα μου και θα πω, έχει κουβεντούλε. Ήμαρτον εις τορανών και ενώπιον σου Δέστε τι, τι λέει ο πρεσβύτερο Υιός όταν πιάνει διάλογο με τον πατέρα Λέει ήρθες και έσπαξε στο μόσχο στο γιο σου τον άσο Τον οποίο σου την περιουσία με τα πορνών κλπ Δηλαδή, η αμαρτία κατά τον πρεσβύτερον ιό δεν ήταν στην καθίβριση τη σχέσεως αλλά στο ξόδεμα των πραγμάτων. Στο ξόδεμα της περιουσίας. Άρα, όλη του η αρετή ήταν εντοπισμένη όχι στο πρόσωπο, αλλά στα πράγματα. Στα αντικείμενα. Γιατί και ο ίδιο ήταν αντικείμενο, δεν ήταν πρόσωπο. Πρόσωπο ίσω να κάνει κίνηση προ κάποιον τότε είσαι εν τότε κινείσαι αγαπητικά προς κάποιον, τότε βρίσκεις την ταυτότητά σου, τότε αναγνωρίζεις το όνομά σου, αναγνωρίζεις το πρόσωπό σου. Ο Πρεσβύτρος Υιός όμως έχει διάλογο μόνο με την εργασία του, μόνο με το μισθό του, μόνο με τα πράγματα. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι εάν δεν εισανθούμε ότι η ζωή μας είναι μια προσβολή, μιας σχέσεως και η μετάνοια μας είναι η αποκατάσταση μιας σχέσεως αλλά αναπτύσσουμε μια διαλεκτική μόνο με τα έργα μας και τους νόμους τότε δεν θα δούμε ποτέ φως Θεού. Λοιπόν, έλα πατέρα να συζητήσουμε, να τα δούμε τα πράγματα ψύχρεμα. <χαι> δηλαδή τι να δεις, δεν κατάλαβες ότι είσαι μια αποτυχία. Προσπαθείς να περιφρουρήσεις την ζωή σου Τρέμεις την εικόνα σου Τρέμεις την αποτυχία σου Τρέμεις τα λάθη σου Τρέμεις την προσβολή τι. Έλα να τα συζητήσουμε ψύχρεμα Για να αποδείξω ο πατέρα ότι κάπου φταίσαι κι εσύ Αυτή είναι η ιστορία Και είναι παρακάτω Να δούμε λοιπόν σε τι φταίσαι εσύ Και σε τι φταίω εγώ ε, Είναι και έντιμος Να βρούμε έναν τρόπο συμβίωση. Δες η λογική. Τα πράγματα, αν κάτσει να τα συζητήσει, βρεπείνουμε να βρει μια άκρη. Όχι, αν τα συζητήσει, δεν βρεις ποτέ άκρη. Για να βρει άκρη, μια ξεκαθαρίστηση την καρδιά σου. Έχει διάθεση αγάπης ή όχι. Έχει διάθεση ταπείνωση και συντριβή. Αν κάτσουμε να τα συζητήσουμε, θα έρθουν τα διαβολάκια και θα μα παιδεύουν. Γιατί είναι διάβολο η λογική. Γιατί είναι διάβολο η λογική. Όταν θέλει να διαλεχθεί με τον άλλο για να τα βρει, τι σημαίνει. Διαβάλει τη σχέση. Που η σχέση δεν θέλει ξεκαθάρισμα. Θέλει ξεκαθάρισμα διαθέσεω. Και τι σημαίνει, όχι απλά διαθέσεως αγαπώ τον άλλον ή έχω καλά συναισθήματα για τον άλλον αλλά αν θέλω να βγω από τον εαυτό μου από τον κύκλο της δικής μου σκέψης και λογικής και να συναντήσω τον άλλο Με προσωπικό κόστος, πραγματικό άνοιγμα. Έτσι λοιπόν, να δούμε σε τι φταίει ο καθένας. Όταν κανείς πάει αυτό το πράγμα να το φέρει σε κουβέντα τα πράγματα δεν οδηγούν ποθενά για να οδηγηθούν τα πράγματα πρέπει πρωτίστως ο άνθρωπος να ελέγξει την καρδία του και τον λόγο της καρδίας του κι αν έχει καρδίαν ο άνθρωπος χωρίς να αποκτήσει καρδίαν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποκτήσει με αυτόν τον τρόπο έλα να συζητήσουμε λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο συμβίωσης όχι ότι δεν μπορώ να ζήσω μακριά από σένα δηλαδή είμαι αυτάρκης πάντα η λογική αυτή στηρίζεται στην αυτάρκεια είναι έκφραση ατομικότητος κλεισίματος των ανθρώπου ή στον, ανθρώπη, στον του ο άνθρωπος της καρδιάς λέει δεν είμαι αυτάρκης δεν ζω χωρίς εσένα Θεέ Σε... μου δεν έχουμε να αποδείξω τα δίκαιά μου να, να δημιουργήσω τα όχηρά μου και απλώς κάνω μια χάρη γιατί πρέπει να είμαστε και φίλοι και αγαπημένοι και να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας λοιπόν μπορώ κάλλιστα άλλα είπα μια και είσαι πατέρας μου να γυρίσω τώρα όμως πρέπει να προσέξουμε και η διδαχή για να μην επαναληφθούν τα ίδια Να προσέξουμε και εγώ και εσύ πόσες φορέ φορές κινούμεθα έτσι και προς τον Θεό. Δεν θέλουμε να αφαιρθούμε στον Θεό. Κάνουμε έρευνα του Θεού και δεν τον εμπιστευόμαστε και δεν αφινόμαστε. Γιατί αν δεν έδινες αφορμή με τη συμπεριφορά σου ε δεν είμαι να σηκώνομαι να έφευγα στα καλά καθούμενα. Θέλουμε πάντα την αμαρτία μας, τη δικαιολογήσουμε, να βρούμε ένα άλλο Να προβάλουμε την ενοχή μας, να φορτώσουμε την ενοχή μας κάπου αλλού. Λοιπόν, τώρα τι λε, υπάρχει τρόπος συμβίωσης, ναι ή όχι. Εγώ ό,τι καλό μπορούσα έκανα. Τα πράγματα είδα ψυχραιμα, έκανα την ερευνά μου, είδα που φταίω, είδα που φταίς. Εγώ δεν είμαι και χαζός να φεύγα, αλλά μια και είπα είμαι και φιλάνθρωπος, να μην χαλάμε και τι σχέσει μου, πατέρα είσαι. Λοιπόν, τώρα ευθύνη δική σου, υπάρχει τρόπος συμβίωσης ή όχι. Όλα δεν φαίνονται λογικά. Ε? Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να έχει διάκριση πνεύματος, αυτό λέει, τι ωραία που τα λέει. Πολύ σωστά δομημένα, τοποθετημένα, με ακρίβεια, με ορθή σκέψη, non problem. Όμω είναι τι πνεύμα έχουν όλα αυτά μέσα τους. Που προσκυνούν αυτά τα πράγματα. Ποιον προσκυνούν. Είναι όλος αυτός ο κόπος. Ένα οχυρό για να αρνηθούμε τη συντριβή του ήμαρτον. Την ανάληψη της προσωπικής μας ευθύνης. Του να γίνει πραγματική επιστροφή. Και φυσικά πατέρα μου μην κρατήσεις κακία. Αλλά να τα ξεχάσει όλα και να μου βάλει στην πρώτη στολή... για να μην νιώθω μειωμένος απέναντι τον άλλο. Φράζει και την ανάγκη του όλα τακτοποιημένα. Αλλά τι δεν μπορεί όμως να πει... δεν μπορεί να μιλήσει για τραπέζι. Αυτή η λογική δεν αντέχει τη γιορτή. Αυτή η λογική δεν αντέχει την χαρά. Γι' αυτό δεν τολμά σε αυτή την περίπτωση... μια τέτοια επιστροφή να αναφέρει για κυριακόν δείπνο για γιορτή, για τράπεζα, για πανηγύρι ποτέ δεν πανηγύριζει ψυχή που προσπαθεί να βρει τη χαρά με τη δική της δύναμη με τη δική της αυτοανάλυση με το δικό της ξεκαθάρισμα το ξεκαθάρισμα που ψάχνουμε να κάνουμε οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε ανάπαυση μέσα μας και έρχεται μια σύγχυση η σύγχυση που έχουμε στο μυαλό μας είναι έκφραση μιας καρδιάς που είναι ταλαιπωρημένη, που δεν είναι αναπαυμένη, που έχει χαρά και έρχονται οι λογισμοί. Αν αναπαυτεί η καρδιά φεύγουν και οι λογισμοί. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί μια ψυχή η οποία προσπαθεί να βρει με την λογική της, την πεπτοκίαν λογική γιατί η λογική δεν είναι αμαρτία δεν είναι κακόνη λογική αλλά ποια λογική η μεταπτωτική λογική αυτή που είναι ένα κλείσιμο στο το άτομο μας είναι κακιά αυτή η λογική που αποτρέπει την ταπείνωση και τη συντριβή που δημιουργεί σχέση και οικοδομεί σχέση μια λογική λοιπόν που είναι αποσυνδεδεμένη από το λόγο της ζωής και είναι εγκλωβισμένη στο δικό μας υπολογισμό είναι η ταφόπετρά μα. Είναι το νεκροταφείο μας που ο άνθρωπος γίνεται νεκροζώντανος. Βιολογικά μόνο είναι ζωντανός. Πνευματικά, υπαρξιακά δεν είναι ζωντανός ο άνθρωπος. Γιατί άλλο κοινεί την ύπαρξή του. Άλλο ενεργοποιητό είναι του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν υπάρχει παραμονή στο σπίτι, όπως είδαμε του πρεσβευτέρου Υιού που είναι μεγαλύτερη, μεγαλύτερη περιπλάνηση σε χώρα μακρινή, το ναυάγιο που είπαμε σε λιμάνι. Αλλά υπάρχει και επιστροφή που είναι μεγαλύτερη απομάκρυση από το σπίτι. Ποια είναι αυτή, πώς μπορούμε να την ονομάσουμε, είναι η κόλαση της δικαιοσύνης. Αυτό κυρίως ορίζει την έννοια του ναυαγίου μέσα στο λιμάνι. Ένας χριστιανός που εκκλησιάζεται, που εκείνον υποξιμολογείται, αυτό το ναυαγιό του να προσκυνά τη δικαιοσύνη του. Και μια δικαιοσύνη μόνο με τη μεταπτωτική λογική στηρίζεται, δηλαδή τη μαθηματική λογική. Η λογική του Χριστού είναι ο λόγος του Σταυρού είναι η συντριβή. Έτσι λοιπόν όταν ο άνθρωπος δεν πει σε αυτό το ήθος του Σταυρού δεν αποκτά καρδία ο άνθρωπος και έχει κλείσιμο στον τον εαυτό του. Αν μελετήσουμε τον εαυτό μας αν δούμε με μία προσοχή τις πράξεις μας αν δούμε τους καημούς μας αν δούμε τις απορίες μας, αν δούμε τα παράπονά μας, αν δούμε τις εστάσεις μας, όλα αυτά κυρίως κρύβουν την μεταπτωτική λογική. Κρύβουν την λογή της δικαιοσύνης, κρύβουν την κόλαση της ατομοκεντρικότητάς μας, κρύβουν την κόλαση της ακινησίας μας. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ακίνητος δεν μπορεί να κινηθεί προς τον Θεό και μένει Μεν, Γι' αυτό το λόγο θα το δούμε και εμείς. Με ποιους άνθρωπος συγκινούμε θα με αυτούς που πραγματικά έχουμε σχέση. Που νιώθουμε ότι υπάρχει μια αμφίδρομη κίνηση του ενός προς τον άλλον. Κίνηση όχι μόνο στα λόγια αλλά στην πραγματικότητα. Πότε είναι στα λόγια και όχι στην πραγματικότητα όταν απορρίπτωμεν οποιαδήποτε μορφή δικαιωσή μας δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας νοιάζει μας νοιάζει τι είναι εντυπωμένον στην καρδία μας τι γράφει η καρδιά μου τι γράφει η καρδιά μου είναι το σημαντικό τι, ποια είναι η διάθεσή της προς τον άλλον αν αυτό δεν θεραπευτεί, αν αυτό δεν τακτοποιηθεί, δεν υπάρχει λόγος για καμία κουβέντα. Η εξομολόγηση δεν εξομολόγηση. Είναι μια προσπάθεια να βρούμε ένα πνευματικό να μας δικαιώσει. Να πούμε τα παραπονά μας, τους καημούς μας έτσι απροσδιορίστα, χωρίς να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε κιόλα. Τι αποτέλεσμα θέλουμε να βγάλουμε. Αν δεν ξεκαθαρίσουμε... Τι είναι εντυπωμένον στην καρδία μας. Τι θέλει η καρδιά μας δεν μπορεί τίποτα να γίνει. Αντιθέτω, δε, αληθινή ήταν η επιστροφή του ασώτου Ιου. Αν δεν τα κάνεις όλα θάλασσα δεν μπορεί να βρει φως. Όχι πως και αυτό είναι ανάγκη. Αλλά έτσι όπως είμαστε εγωιστές, αν δεν τα κάνουμε θάλασσα δεν βρίσκουμε φως. Γιατί ξεγελιόμαστε από την ιδέα ενός μεγάλου Καλού εαυτού. Έτσι λοιπόν, φεύγει στη μακρινή χώρα. Η ανοησία του νεοτέρου ιού του Ασότου ήταν ότι δεν κατάλαβε ότι αυτό που ζούσε ήταν ζωή κοντά στον πατέρα και γύρεψε να το βρει κάπου αλλού στη μακρινή χώρα. Και εκεί Έφτασε η εποχή του λοιμού. Γιατί λοιμού. Ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό της αμαρτίας. Η αμαρτία έχει κάποια χαρακτηριστικά. Η αμαρτία μα κουράζει. Η αμαρτία ξοδεύει τον άνθρωπο. Το ξόδεμα που νιώθουμε και η σε ό,τι κάνουμε είναι ένδειξη ότι δεν υπάρχει αλήθεια σε αυτό που κάνουμε. Στη μακρινή χώρα ξόδεψε την περιουσία του και ήρθε ο λίμος πάντα ό,τι κι αν κάνεις όσες προσδίκες και αν έχεις από την αμαρτία στο τέλος σε πιάνει πίνα. Τι λέει στη Θεία Λειτουργία όταν ο ιερέας υψώνει τον αμνό μετά τάγια τη Αγής και τον τεμαχίζει λέει ο αμνός του Θεού «Ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος». «Ο εσθιόμενος και μη δέποτε δαπανδόμενος και τους μετέχοντας αγιάζουν. Τι σημαίνει τότε το πράγμα. Ο άρτος τη ζωής είναι ο Χριστός. Είναι ο Λόγος του Θεού. «Ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος». Η αληθινή αγάπη βρίσκεται... Όταν τεμαχίζεσαι και δεν διερείσαι και είσαι ολόκληρος. Όταν ο άνθρωπος διασπάται και ζει μια ζωή σχιζοφρενική, σχιζοειδή γίνεται η ζωή μα και η ύπαρξή μα και το πρόσωπό μας, έρχεται η κόπος και το ξόδεμα. Στην αλήθεια του Θεού μελίζεσαι και δεν διερείσαι, αλλά ολόκληρος βρίσκεσαι σε κάθε κομματάκι. Στην αληθινή αγάπη σε κάθε κομματάκι του ανθρώπου είναι όλος ο άνθρωπος. Σε κάθε λόγο ότι είναι το όλον του ανθρώπου. Δεν υπάρχει κομμάτιασμα του προσώπου. Υπάρχει ενότητα. Λες μια κουβέντα και αν είναι αληθινή αγάπη αυτό είσαι ολόκληρος εκεί. Αν υπάρχει μια ιδέα σου εκεί είναι η λογική σου. Είναι η στενοκαρδία σου είναι το κρανίο σου, είσαι απόν, είναι το συμφέρος σου, είναι η σου, είναι ο υπολογισμός σου. Και τι λεεί; Ο εσθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος και τους μετέχοντας σαγιάζουν. Η τροφή της ζωής ο Χριστός, ο εσθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Τρώγεται και δεν τελειώνει ποτέ. Η αλήθεια έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Το γεύεσαι και δεν ξοδεύησε. Η αμαρτία ξοδεύει τον άνθρωπο. Του φερνικόπωση. Έτσι λοιπόν στη μακρινή χώρα ο άσωτος ιός έφτασε στη στιγμή που ξοδεύτηκε. Η ανοησία του, η χαζομάρα του, η ανοριμότητά του είναι ότι δεν κατάλαβε πού είναι η ζωή. Ήταν στο σπίτι και την άφησε και απομακρύθηκε από την πηγή της ζωής. Και έτσι τελικά, Αντάρτικα έφυγε. Και τι γίνεται. Και τι λέει. Αμέσως τα πήρε και έφυγε. <κυρίζει> Καλά. Πατέρας είσαι εσύ. Τον αφήνεις να φύγει. Δεν κάνεις καμιά κουβέντα μαζί του. Όταν ο άλλος είναι αποφασισμένος να φύγει δεν έχει νόημα καμιά κουβέντα. Όπω καμιά κουβέντα δεν σώζει τον άνθρωπο που είναι στη μακρινή χώρα. Πρέπει να αποφασίσει ο ίδιος. Όταν ο άνθρωπο είναι αποφασισμένο να βγάλει τα μάτια του, δεν κάνει καμιά κουβέντα. Το μόνο που μπορεί να κάνει σε έναν άνθρωπο που είναι αποφασισμένο να βγάλει τα μάτια του είναι να του δείξει αγαπητικό, να του δώσει τις προποθέσει επιστροφή. Για να του δώσει το θάρρο επιστροφή. Η αγωνία που μα πιάνει είναι γιατί βγάζουμε το από το παιχνίδι. Σε οτιδήποτε. Και δεν αφήνουμε τα πράγματα να κυλήσουν. Λέει ο άλλο: Ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δεν χρειάζεται να το ψάχνει πολύ. Άστε τα πράγματα μόνο και θα φανεί το θέλημα του Θεού. Μην το ψάχνει με το μυαλό σου. Μην αναλύσει τα πράγματα. Μην διερωτάσαι. Μην σπαστοκεφαλιάζει. Όταν ο άνθρωπο είναι αποφασισμένο να κάνει τίποτα, είναι πολύ σκληρό άνθρωπο. Σκληρότατο διαπραγματευτή. ο, ο Θεό να ακούει. Θα το κάνει τελείω. Γι' αυτό δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνει ο πατέρα που να μιλήσει και που να μην μιλήσει. Άστον ξέρει πού να σωπαίνει. Ξέρει που να περιμένει και που να τρέχει. Παράδειγμα. Ενώ στον Άσο τον Ιώνα, μόλι τον βλέπει να πλησιάζει, χωρί να υποθεί καμιά κουβέντα, δραμών επέπεσαν επί τον τράχελο αυτού και καταφύλησε. Ούτε κάτι το Ήμαρ το περίμενε, του ήταν αρκετό. Καλά, πατέρα, γιατί είσαι τόσο άδικο. Ο άλλο ο δουλεύταρα, το καλό παιδάκι του κατυχητικού. Τι το κάνει έτσι, γιατί το παιδεύει έτσι το παιδάκι. Ούτε ένα τραπέζι δεν τούστησε. Έρχεται και. Ούτε καν Τον αγκαλιάζεις Γιατί ο άνθρωπος τη δικαιοσύνης Ως κυλόκαρδος Έχει μίσος με στην καρδιά του Έχει ζήλια με στην καρδιά του Γι' αυτό δεν δέχεται το πανηγύρι Αν τον αγκαλιάζει θα τον έπνιγε Θα τον διέλει τελείως Θα τον έσκαγε Από αγάπη θα τον αγκαλιάζει Δεν θα το άντεχε Άρα η διάκριση του πατέρα Δεν κινείται με μαθηματική όπως είπαμε και πριν λογική ένα και ένα κάνουν δύο και εκείνο έτσι και εκείνο αλλιώ και η δικαιοσύνη λέει αφού βρε παιδάκι μου στον άλλο σε τόσο στον λόγο κάνει και κάτι παραπάνω γιατί είναι καλό παιδάκι η διάκριση των πνεύματων είναι να δούμε ποιο είναι το φάρμακο που θεραπεύεται κάθε περίπτωση δεν θα ήταν φάρμακο να τον αναγκάλιαζε θα τον έπνιγε θα τον κόλαζε ακόμη περισσότερο έτσι λοιπόν ο άστοσιο φεύγει χωρίς να έχει γνώση ανανόριμος αλλά έχει μία αγωνία για να βρει ζωή όταν πηγαίνει σε μακρινή χώρα και κινείσαι και δεν είσαι ένας στατικός άνθρωπος βολεμένος γιατί υπάρχει υπάρχει περίπτωση κανείς να είναι εντό εκκλησία αλλά να είναι βολεμένος να μην έχει ανησυχίες να το θεωρητικά, τυπικά Νομικά, αυτή η μία ανησυχία είναι πολύ χειρότερη κατάσταση από την ανησυχία που οδηγεί έστω και στην αμαρτία. Προσέξτε, η μια ανησυχία, αυτή η στατικότητα, αυτή η χριστιανική μουχλα είναι χειρότερη κατάσταση από μια ανησυχία που μπορεί να μας οδηγήσει να σπάσουμε τα μούτρα μας. Φυσικά εμείς οι σοφοί άνθρωποι και λογικοί και οι πατέρες και οι μητέρε, θεωρούμε ως προσβολή μόνο αυτό που φαίνεται ω προσβολή. Το θέμα δεν είναι αν κανείς παραβαίνει τον νόμο και σπάει τα μούτρα του, αλλά αν μπήκε σε μία σωτήρια διαδρομή. Αν είναι και έχει τις προϋποθέσεις της σωτηρίας, έτσι λοιπόν έχει αγωνία ο νεοτροσιός. Αν όριμο όμως πάει, και πάει αλλού να τη βρει. Αλλά πού φαίνεται ότι έχει αγωνία... Και όταν πεθαίνει τη πείνα, τι κάνει, Εκολύθια εννοεί των πολιτών. Ε, ψάχνει να γνωρίσει κάπου να βολευτεί, κάπου να φτιαχτεί, να δει τι γίνεται, να βρει τη ζωή. Και όταν λοιπόν είδε τα πράγματα που σπουθενά δεν οδηγούν, πάει να τρέφεται με την τροφή των χείρων. Και πήγε, προσκολλήθηκε σε έναν από του πρώτου, ο οποίο ήταν στα χωράφια του να βόσκει χείρου. Και επιθυμούσε να γεμίσει την κέντρα τα ξερακέντα το που έδωναν χείρη και έννοιζε δεν τίποτα. Τι σημαίνει να βοσκεί χίρους; Οι χείροι συμβολίζουν τα σαρκικά πάθη. Όταν λείψει ο άνθρωπος, όταν χαθεί από τη χάρη του Θεού, προσπαθεί να βρει, χάνοντας την ιδονή της σχέσης με τον Θεό, προσπαθεί να βρει την ιδονή της σάρκας, την απρόσωπη ιδονή, που είναι απλώς μια μηχανιστική διαδικασία εκτονοτική βιολογικού επίπεδου. Και προσπαθεί ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο να ικανοποιήσει μέσα στην έλλειψή του σαν ένα ναρκωτικό την απουσία της ειδονής της πνευματικής χαράς. Και να βώσει και χείρους. Και εκεί πάλι δεν τρέφεσαι. Και τρώω από τα ξυλοκέρατα με αγωνία. Και διαπιστούν και εκεί με ερήπιο. Αυτή λοιπόν η στιγμή είναι η κρίσιμη του ανθρώπου που θα επιλέξει τον ένα ή τον άλλο δρόμο η εποχή μας είναι χάλια αλλά και ταυτόχρονα που λέει ελπιδοφόρος είναι σε ένα σταυροδρόμι η ανθρωπότηση το θέμα είναι που θα κινηθεί ή θα καταστραφεί θα δική τον Θεό δεν υπάρχουν μη μέτρα. είναι όπως ο άσωτο. Υιός όταν φτάσεις στο αμήν είναι τι επιλέγεις και είναι πολύ εύλογο αυτό το πράγμα. Ή άλλο να κορυδεύει τον εαυτό σου, να είσαι στη διαδρομή, να κάθεσαι τα παγκάκια, να κάνει μια βόλτα, να φάμε και λίγο από εδώ και περνά ο καιρό και μέχρι εκεί έχουμε. Έχουμε ακόμα περιθώρια περιουσία. Καλύτερα ότι θα γρήγορα και να τα γρήγορα για να επανέλθει γρήγορα. Έτσι λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, τι είπε, Α, δεν άκουσε τη λογική που αναφέραμε εκεί, Μιας Εγκεφαλικής επιστροφής Αλλά είπε Θα πάω στον τον πατέρα και θα το πω Είμαι Θέστε τη στιγμή που αυτός είναι στη μακρινή χώρα Λέει τον πατέρα του πατέρα Και ο περσβήτηρος ιός Ονομάζει τον πατέρα του Πατέρα του αδελφού του Καλά έβλεπε, καλά διεκρίνε Γιατί τότε υπήρχε σχέση Σε αυτό δεν υπήρχε σχέση Γιατί δεν ανταποκρίνεται στην κίνηση του πατέρα και θα πω στον τον Πατέρε Πάτερ, Ήμαρτον, εις των ουρανών και νόπιών σου, η αμαρτία δεν είναι η παράβασινό μου, είναι η καθίβρηση της σχέσεως. Ή στον ουρανών, σε όλο τον κόσμο δηλαδή, σε όλους τους αγγέλους, σε όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Γιατί, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι του ουρανού, ένα κομμάτι του Θεού και όταν προσβάλλει τον εαυτό του, προσβάλλει τους ουρανού. Η αμαρτία δεν είναι ένα ατομικό γεγονό, είδατε, και αυτό είναι σύμπτωμα ενό μεταπτωτικού πολιτισμού και μια μεταπτωτική ηθική. Οι αρετοί μα θελούμε την δική μα αρετή και η αμαρτία, δική μα αμαρτία. Και δεν προσβάλλουμε κανένα. Λέμε τι, λέμε. Ε, πατρίταξε, δεν αδίκησε κανέναν. μου ήταν η αμαρτία. Εσύ είσαι ένα κομμάτι του όλου και η αμαρτία σου προσβάλλει το όλον. Είσαι ένα κομμάτι του ουρανού και η αμαρτία σου προσβάλλει τον ουρανό. Έτσι λοιπόν όταν καθιβρίζω την εικόνα του Θεού ως άνθρωπος καθιβρίζω τον Θεό, καθιβρίζω τους ουρανούς Πάτερ ήμαρτων ιστορωνόμους κι ουκοιμιάξιος κληθίνε Υιός σου δεν κάθεται να δικαιολογήσει τίποτα δεν κάθεται να προβάλλει την ενοχή του σε κάποιον άλλο αναλαμβάνει όλη την ευθύνη και δεν ζητάει τίποτα Κατανοεί τότε αυτός που γεύτηκε την απώλεια πόσο σημαντικό είναι να είσαι, να είσαι στην πατρική οικία έστω και πεταμένος. Εξελεξάμι παραρρεπτήστε εν το οίκο κυρίου ή εν σκηνόμαση αμαρτωλής. Αυτό λέει ο Ψαλμόδος. Όταν γεύτες τι σημαίνει κόλαση της αμαρτίας τι σημαίνει άδεισμα της αμαρτίας και τη της ψυχής τα συμπτώματα που φέρνει τα άγχη, τους πανικούς, τις φοβίες, τις ανασφάλειες, οτιδήποτε περιγράφει αυτή την αίσθηση της κολάσεως, τότε ένα πράγμα λες, να είμαι ήσυχος ευρωπαϊκό είμαι στο σπίτι μου και α είμαι ο τελευταίος και δεν ζητάς τίποτα. Τότε αξιολογείς, τότε εκτιμάς αυτό που έζησες και ζητάς απλώς έστω να είσαι παρόν και μην είσαι ιός και λέσεις στον πατέρα κληθήνε Υιός σου πίωσε όμως έναν των μυσθίων σου. Δηλαδή είμαι χαμένος, δεν θέλω τίποτα, δεν αξίζω τίποτα. ελέησέ με. Και όταν αυτοεξουδενώνεσαι, τότε δοξάζεσαι. Όταν ζητάς να πάρεις κάτι και παραπονείς στον Θεό, γιατί δεν σου τραπέζι, δεν παίρνει τίποτα. Όταν δεν ζητάς τίποτα, σου τα δίνει όλα. Χωρίς συντριβή είναι επικίνδυνα τα χαρίσματα. Να το προσέξουμε αυτό Γιατί δεν μας νιώθει χαρίσματα Γιατί δεν έχουμε συντριβή Χωρίς συντριβή λοιπόν Κάνουν κακό και τα ελάχιστα χαρίσματα Δημιούν έπαρσήνη στον άνθρωπο Του ενισχύουν την αυτοδικαίωση του ανθρώπου Του επιβραβεύουν μίαν άρρωστη λογική Γι' αυτό αν θέλουμε χαρίσματα Χρειάζεται καρδία συντετριμμένη Η καρδιά συντετριμμένη είναι αυτή Που γίνεται δεκτική των δωρεών του Θεού. Όταν λοιπόν δεν ναι ζητάς τίποτε, σου δίδονται όλα. Από τη συντετριμένη καρδιά του χαμένου γιού ανατέλουν τα χαρίσματα και το φως του Θεού. Έτσι λοιπόν αυτό το μυστήριο, το μυστήριο του Θεού, το μυστήριο της αγάπης του Θεού, Εάν δεν λειτουργήσει μέσα μας και ελεύθερα, αβίαστα, αυθόρμητα, να εξωτερικεύσουμε την κατάντια μας και να πούμε απροφασιστά το Ήμαρτο και δεν κρεμίσουμε τη λογική μας, δεν μπορεί τίποτα να κτιστεί όμορφο μέσα μας. Απαιτεί το τίποτα ο Θεός και εμείς αγωνίουμε να Του δείξουμε κάτι. Απαιτεί την αδυναμία μας, τη συντριβή μας και εμείς υποχρηνόμαστε τους δυνατούς, τους ισχυρούς, τους λογικούς, τους έξυπνους, τους καθώς πρέπει. Έτσι λοιπόν αν μπορούσαμε να αντιπαραβάλουμε τους δύο ιούς θα λέγαμε ο ένας είχε έτοιμη την εξομολόγηση γιατί είχε τα χάλια του και ο άλλος είχε την επίθεση Έχοντας πολλά αποθυμένα, έχοντας την αίσθηση ότι αδικήθηκε. Πότε αισθάνεσαι ότι αδικήθηκες μόνο όταν εσύ αδικείς τον εαυτόν σου. Όταν ο άνθρωπος αδικεί τον εαυτό του, δηλαδή δεν έχει την χάρη του Θεού, δηλαδή δεν δώσει τον εαυτόν του άνθρωπο την τροφή της ζωής και δεν έχει ανάπαυση, τότε αισθάνεται ότι όλοι τον αδικούν. Όταν λοιπόν δεν αδική τον εαυτό σου, κανεί δεν σε αδική. Αν δεν είσαι καλά, είσαι βέβαια και δεν έχει ανάπαυση, το παραμικρό σε Και σκέφτεσαι και προετοιμάζεσαι για τι αδικέ των άλλο Κι άλλω του αλλάζει τη διάθεση, του αλλάζει τα φώτα. Μα ξεκινά και παρακαλεί να σε για να έχει κάτι να λε. Οι άνθρωποι τι κάνουμε. Ενώ ναι έχουμε σχέση και λέμε ότι ένα αγαπούμε τον άλλο, παραμύθια. Παραμύθια της χαλημάς Λοιπόν Βλέπουμε κάτι σε κάποιον και λέμε Ενώ βλέπουμε ότι είναι λάθος Δεν του το λέμε Γιατί Όχι με την πρόφαση ότι δεν θα το καταλάβει Δεν θα τα εντεξει να το προσβάλλουμε Όχι Το κρατάμε για να έχουμε να λέμε από πίσω του Για να έχουμε κάτι του Οπολεύουμε και να περνάει η ώρα μας ευχάριστα Και να λέμε Έλα να το κάνει Να το έκανε Θα το πω Μόλις όλοι το είναι όλα αμέσως. Και μαζεύουμε τέτοιο υλικό Σχέση αγάπη είναι αυτή Βλέπεις κάτι πε το αγαπητικά Αν το νοιάζεσαι και αν το τον το άνθρωπο Αλλά και τι άλλο μας τρομάζει Το κόστος Και ο κόπος μιας σύγκρουσης Ε βαριέσεις να έχουμε την ησυχία μας τώρα Τι να του λέμε Δεν θα τον ελέξει, Τι να τον κατηγορήσεις Θα πεις κάτι που είδες Αλλά λες τώρα τι να έχουμε τώρα ανησυχίες. Και έτσι Είμαστε όλοι μια ευχάριστη εκκλησιαστική κοινότητα που ένας αγαπά τον άλλον αλλά ένας κουτσοπολεύει τον άλλον και ευτυχώς για να έχουμε να κάνουμε κάτι γιατί δεν έχουμε ερωτικές σχέσεις <Κι> και δεν έχουμε άλλη δωνία από το κουτσοπολιό μας λείπει και χάρης του Θεού και έτσι δεν κάνουμε σεξ αλλά κάνουμε κουτσομπολιό. και αυτό μια μορφή σεξ δεν είναι Αν δεν είναι καθαρή καρδιά μας και δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και δεν έχουμε τιμιότητα που να μας πονάει η ύπαρξή μα, δεν θα έχουμε δυνα... δυνατότητα συγκίνησης να κινηθούμε προς τον άλλο και να ανοίξουμε την καρδιά μας, να ανοίξει κι άλλος την καρδιά του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι άλλο εξομολόγηση και άλλο επίθεση. Τις περισσότερες φορές η εξομολόγηση είναι μια απόπειρα του ανθρώπου με μια χριστιανική, θρησκευτική τελετή να βρει τα δικιά του. Να δικαιωθεί. Όχι να συντριβεί. Όχι να εκτεθεί. Όχι να ταπεινωθεί. Όχι πραγματικά να βρει το Λόγο του Θεού. Και σου λέει αυτό τώρα που έρχεται... Όχι να εξομολογηθεί, αλλά να αυτοδικαιωθεί και βρίσκει ένα θρησκευτικό τρόπο να αυτοδικαιωθεί, σου λέει και στο τέλο μετά από όλα αυτά. Και πάτε, ποιο είναι το θέλημα, ότι θα ανησυχώ. <laughs> το θέλημα του Θεού, ποιο είναι, να συντριβεί ο άνθρωπο, να μετανοήσει τίποτα, να επιστρέψει στην πατρική νική να βρει την ανάπαυσή του. Έτσι δεν είναι. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ, δηλαδή γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε και ίσω δεν μας φτάσει ο χρόνο. Εκτό από να κάνει άλλου. Θα μου το δώσει το γραπτό αύριο. <laughs> Τώρα ας συνεχίσουμε τότε. <laughs> Στον πρεσβύτερο ιό ο πρεσβύτερος ιό ζει μέσα στην κόλαση. Ποιαν κόλαση. Είναι βάσανο για τον Πρεσβύτερον Ιών και σκάνδαλο η αγάπη του Πατέρα προς Αυτόν και η αγάπη των συνανθρώπων μεταξύ τους. Ο Πρεσβύτερος Υιός τι κάνει, δέστε αν το δούμε, πως απαντάει, πως αμήνεται τόσα αυτά χρόνια σου δουλεύω και εντολί σου καμία δεν παρήλθουν. Τι λέει, πως αντέδρασε, να δείτε το συλλογισμό του για να καταλάβετε. Λέει, εκείνος του είπε ο πατέρας, λέει, τόσα χρόνια σε δουλεύω και ποτέ δεν παρεύτηκα εντολή σου. Σε μένα όμως ποτέ δεν έδωκες ούτε ένα κατσίκι για να διασκευάσουμε τους φίλους μου. Όταν όμως ήλθε ο Υιός σου αυτός, δεν τον ονομάζει αδελφόν του, ε; δεν είχε σχέση, είχε σχέση μόνο τους νόμους είχε. Που κατέφαγε την περιουσία σου με πόρνες, με πόρνες. την περιουσία σου κατέφυγε, δεν πρόσβαλε σένα, την πυρουσία σου, έσφαξες γι' αυτό το ο Πατέρας του είπε δε με λες πατέρα εγώ σου λέω παιδί μου Παιδί μου Συ είσαι πάντοτε μαζί μου Και ότι έχω είναι δικό σου Όταν λες δεν έχεις τίποτα Όταν σου φάγει την πυρουσία λέει, Όλα είναι δικά σου Λοιπόν βγάζει κάποιου συλλογισμούς Η συλλογική Η λογική του πρεσβυτέρου ιού Του ιού της δικαίωση, Της αυτοδικαίωση, της λογικής Τι είναι Προσπαθεί με σίγουρους συλλογισμούς και ατράνταχτε επιχειρήματα να τα ανατρέψει όλα. Τι να τα ανατρέψει και τι να προσβάλλει την συγχώρεση και την αγάπη και την αλήθεια. Τα αποδεικνύει όλα παράδεικτα. Αντιδρά. Βρίσκει ενόχους και καταδικαστέους όσους συνδέβαλαν πού στην εορτή, στην χαρά στο πανηγύρι δεν αντέχεται ο πανηγύρι ο δίκαιος άνθρωπος ο ψευδός δίκαιος, έτσι αυτός που λατρεύει την δικαιοσύνη του την ατομική έτσι λοιπόν προσπαθεί με σίγουρους λογισμούς και ατράνταχτε επιχειρήματα να αποδείξει τα πάντως απαράδεκτα όταν ο άνθρωπος προσπαθεί με συλλογισμού να εξομολογηθεί αυτό είναι κατάντια γιατί με του συλλογισμού σου δεν προσπαθείς να εκθέσει τον εαυτό σου προσπαθείς να προστατεύσει τον εαυτό σου γιατί στη μετάνεια δεν χρειάζονται συλλογισμοί χρειάζεται ένα βαθύ ημαρτών για την προσβολή της σχέσεως με τον Πατέρα Η ιωσία δεν είναι να αμαρτήσαμε το πέντε ή δέκα ή αν έχουμε δικαιολογίες ή χίλια δύο πράγματα ή αν έχουμε... Οτιδήποτε άλλο να πούμε, αλλά η ουσία είναι η καρδιά του ανθρώπου, συντρίβεται βαθιά και το πιστεύει αυτό το πράγμα. Και το νιώθει αυτό το πράγμα και κατανοεί την ουσία της αμαρτίας της. Όχι, επειδή το λέει ο νόμος, αλλά και τόσο αμάρτησα, αλλά δεν αμάρτησα τότε. Στο λέει ο άνθρωπος, πατέρ, κοίταξε, μου ήρθε ο λογισμός, άλλα, δεν προχώρησα. Πες ότι έκανα αυτό. Τι το λες δεν προχώρησα για να πεις ότι είσαι και μάγκας. Να πάντα έχουμε κάποιες απλές λεξούλες που κρύβουν κάτι. Τι κρύβουν. Τον φόβο μας. Την ασφάλεια μας. Το ότι δεν εμπιστεύομαστε την αγάπη του Θεού. Δεν είμαστε γύφτη. Να πούμε Θεέ είμαστε χαμένοι. Απολελυμένοι. Κι έτσι δεν ανοίγει η καρδιά μας πήρους εις και εξομολογούδομα θα λέει ο δεν νιώσα τίποτα, τι να νιώσει, μπορείς να νιώσει έτσι μα για να νιώσει πρέπει να πεθάνεις έτσι λοιπόν του είναι απαράδεκτο του Περισβυτέρου Ιού το γεγονός ο Θεός να αγκαλιάζει τον άσο των Υιόν που μετανοεί και να του χαρίζει την πρώτη στολη, δεν μπορεί να δεχθεί αυτή την αδικία. αδικία είναι ε, σε πόσους όμως από εμάς επειδή λέμε τώρα την ιστορία και την περιγράφουμε μας φαίνεται όμορφα αν την ακούγαμε δεν θα μας φέρουν την αδικία και πόσα περιστατικά συμβαίνει στη ζωή μας έτσι που δεν τα φερούμε αδικία και δεν μετρούμε τα πράγματα όπως πραγματικά έχουν ανάγκη οι άνθρωποι αλλά μετρούμε με μια μεζούρα δική μα δικαιοκρισίας ο καρδιογνώστης Θεός Γνωρίζει τη δύναμη του καθενό, τι προποθέσει του καθενό και δίνει στον κάθε ένα αυτό που έχει ανάγκη. Αυτό οφείλει και ο πνευματικό να κάνει. Στον καθένα σύμφωνα με την ανάγκη του. Γι' αυτό αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να πούνε κάτω από μία μεζούρα και να αναλυθούν και να κρυθούν. Μόνο ο πρεσβύτερο Ιώ μπορεί να το κρίνει έτσι, με έναν ορθολογισμό αυτού του είδου, που προσπαθεί αντί να πει το ήμα του, βλέπει τον άλλον τι γίνεται. Κανείς άλλος μέχρι εδώ», Κανείς άλλος, δεν λες και πει κανείς τίποτα. <Συλίου> Εσύ γραπτά. <Συλίου> όταν δέστε, όταν ε, δεν θεωρείς τον Θεόν πατέρα που αγαπά τότε η εξομολόγηση καταργείται όταν δεν θεωρείς τον Θεόν πατέρα που αγαπά η εξομολόγηση καταργείται χάνει το νόημά τη. δεν γίνεται, τι γίνεται τότε τι γίνεται απλά όταν πάει να γίνει εξομολόγηση αρχικά μετά ξεπέφτει που ξεπεύγει σε μια νομική αντιδικία όπου κατηγορείται ο μόνος ανέτιος ο ευεργέτης που πραγματικά οφείλει την τιμή δηλαδή ο Θεός ένας άνθρωπος λοιπόν που δεν βλέπει τον Θεό πατέρα που αγαπά και πλησιάζει την εξομολόγηση θα την πλησιάσει σε μια νομική στική διαδικασία μια συναλλαγής Βλέπεις τον Θεόν ως εργοδότην που υπολογίζει δούνε και λαβήν. Και τι τότε για διαμάχη και οικονομικήν αναμέτρηση, δικανικήν τακτοποίηση. Να δούμε ποιος θα επιβληθεί σε ποιον. Πόσο άσχημα μπορεί να γίνεται μέσα στην εξομολόγηση όταν ο πνευματικός προσπαθεί να πείσει για κάτι και υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχει σύγκρουση τότε τι υπάρχει. Δεν εμπιστεύεται ο άνθρωπος τον Θεό Πατέρα και προσπαθεί και εκεί ακόμα να προστατεύσει, να περιφροίσει τον εαυτό του. Και καμιά φορά όχι γιατί είναι κακοδιάθετος ο άνθρωπος. Όχι με καλή διάθεση έρχεται. Αλλά έχουμε φτιάξει τέτοιου θεούς μέσα μας τόσα χρόνια που δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο Θεός που Θε και έρχονται άνθρωποι και μεγάλης ακόμα ηλικία που προσπαθεί να συζητήσει, να εξηγήσει, να αναλύσει. Δεν είναι αυτοκουβέντα όμω. Γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος έχει φτιάξει μέσα του έναν άλλον Θεό, μια άλλη λογική. Και τότε δεν βλέπει τον Θεό πατέρα, στον οποίο συντρίβομαι και λέει το Ήμαρτον, αλλά τον βλέπω ω έναν εργοδότη που πρέπει να ανοίξω λογαριασμού μαζί του για να υπολογίσουμε τα πράγματα για να τα ξεκαθαρίσουμε ψύχρεμα τα πράγματα για να γνωρίσει και εγώ τον εαυτό μου βρε πατρε, να ξέρω που είμαρτο να από ήμαρτο. αυτά αρχικά ξεκινά με καλό λόγισμο άνθρωπος αλλά όταν χρόνια έχεις θεοποιήσει τον εαυτό σου <laughs> την άποψή σου και έχεις βεβαιότητες και έχει φτιάξει διάφορα σχήματα τα οποία πιστεύεις μέσα σου έχεις δαίμονες και τους ονομάζεις θεούς πως μετά να ξεδαιμονιστεί αυτός ο άνθρωπος Ό,τι και να το πεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα πράγματος σώζει ο πόνος. Η ταλαιπωρία. Και πολλές φορές ταλαιπωρία που φαινομενικά υπερβαίνει τις δυνάμεις μας. Όχι γιατί πραγματικά ο Θεό μα αφήνει να πειραστούμε υπερόν δυνάμεθα, αλλά έτσι μοιάζει στον εγωισμό μας που είναι έκφραση αδυναμία που δεν το αντέχουμε, ότι μας υπερβαίνει και επιτρέπει ο Θεό τέτοιο πόνο για να αρχίζουμε να γκρεμίζουμε τα είδωλά μας τους Θεούς μας για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός ότι είναι πατέρας και όχι εργοδότης, ότι δεν κάνουμε συναλλαγή μαζί Του ότι δεν κάνουμε διάλογο και κουβέντα μαζί Του για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα είναι ζωή ο Θεός και εμείς την αρνηθήκαμε και φτιάξαμε μια δική μα ατομική ζωή που θέλουμε ο Θεό να την επιραβεύει, να την αναγνωρίζει να την τιμά και έτσι χρειάζεται ο άνθρωπος να πει το ύμαρτο για να αρχίζουν να ανοίγονται οι εσωτερικοί του ορίζοντες. Ο άνθρωπος για να γίνει άνθρωπος πρέπει πρώτα να γίνει βλάξ. Να καταργήσει τη λογική του, να καταργήσει οτιδήποτε και να ζει το έλεος του Θεού. Για να, αποκτή, για να αρχίσει να οικοδομεί τη λογική μέσα του ο λόγος. Και όταν θα βρει το λόγο του Θεού και θα εξηγιανθεί η λογική του θα καταλάβει πόσο ευλογημένη είναι και η λογική και πόσο χρήσιμη είναι η λογική, όπως και το συνέστημά μας στην προσέγγιση του Θεού, στην αίσθηση του Θεού, στη γεύση του Θεού. Κάτι άλλο? Εσύ μετά. Αν κανένα δεν το λένε, δες να μπορεί να ρωτήσει. Αν δεν δες να πες το, για τελειώνουμε. Αν... Δεν με αγαπάει ο Θεός. εγώ πώ να δώσω αγάπη. <σίλει> Πού θα πάρω για να δώσω αγάπη. Να σου πω κάτι. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν μα αγαπάει Θεό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κοινωνούμε την αγάπη του Θεού. Και το πρόβλημα όλων μα δεν είναι ότι δεν έχουμε αγάπη, αλλά δεν κοινωνούμε την αγάπη. Και όταν δεν κοινωνεί την αγάπη, και μαζί και μόνο είδο είναι ο πόνο. <σίλει> Α τελειώσουμε με αυτό. <σίλει> Διευκόντω να γίνω πατέρα μου, κύριε Σουχριστέ, ο Θεό είναι ελεύθερο όσων είμαστε.